Στο όνομα του Πατρός και του Οίκου του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ο Ράνι, παράκλητο πνεύμα της αληθίας που Πανταχού παρον και τα πάντα πληρών. Ο να των Αγαθών και ο Ζωής χορηγός και εσκήνωσον εν μην. Σε καθάρισον εμάς ο κυρίδος και σώσουν να ψυχάς ημών. Ρολόι κανείς έχει και ένα ρολόι. Ρολόι. Ρολόι. Θα δούμε σήμερα έναν άλλο λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ο οποίος είναι πολύ πρακτικός και πολύ χρήσιμος για τον καθένα μας. Και είναι σημαντικό το είναι ένας λόγος ο οποίος ελέγχθη την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χριστόμου πριν αλλά είναι πάντα επίκυρος, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αλήθειας η διαχρονικότητα η αλήθεια δεν χάνει τη δύναμή της και την αξία της με το πέρασμα του χρόνου ο λόγος του Αγίου έχει τον τίτλο ότι κανείς δεν μπορεί να δικήσει κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας αυτό αυτός ο τίτλος Κανεί δεν μπορεί να μας βοηθήσει να μα αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας μοιάζει να είναι ένας ωραίος λόγος αλλά όλοι μέσα μας έχουμε μία αντίρρηση και η αντήρηση μας είναι ότι αυτός ο λόγος δεν είναι εφικτός ότι αυτή η ιστορία αυτή η πρόταση καλή είναι όμορφη ακούγεται αλλά είναι ανέφικτη όμως όλα τα πνευματικά ζητήματα αν τα καλοεξετάσουμε θα δούμε πως είναι ανέφικτα και είναι ανέφικτα όσο αφορά τη δική μας μικροψυχία και διάθεση αν τα δούμε όμως με έναν ζήλο πνευματικών και αν τα δούμε με διάθεση αναζήτησης και πόθων για την αλήθεια θα διαπιστώσουμε ότι με την χάρη του Θεού τίποτε ανέφικτο δεν είναι χωρίς την χάρη του Θεού και ένα κύριο ελέησον είναι ανέφικτο να το πούμε συνεπώς λοιπόν η έννοια του τι είναι εφικτόν ή τι είναι ανέφικτον είναι πολύ σχετικόν και έχει να κάνει με την εσωτερική μας κατάσταση. Έχει να κάνει με το τι ο καθένας θεωρεί ως άποψη ζωής. Έχει να κάνει ο καθένας τι έχει μέσα στην καρδιά του. Τι θεωρούμε ως σημαντικόν. Τι θεωρούμε ως αυρών μας. Έτσι αναλόγως αξιολογούμε και τη ζωή μας και διαχωρίζουμε τη ζωή μας σε πράγματα εφικτά και πράγματα ανέφικτα. Έτσι λοιπόν, πολλοί ακούγοντας αυτόν τον λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο Ιαυτός μας λένε καλό αυτό αλλά ποιος μπορεί να το κάνει καλό όλα αυτά αλλά γίνονται αυτά σήμερα ή ο λόγος ότι καλά τα είπε ο Παπάς τα κάνει αυτός καλά τα είπε ο Παπάς αλλά γίνονται αυτά σήμερα είναι αυτή η έκφραση, η ένδειξη της απιστίας μας. Είναι η ένδειξη ότι δεν ζωντανή η σχέση μας με τον Θεό. Είναι η ένδειξη ότι η καρδιά μας δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει πλουτήσει και μένει στη μιζέρια της λογικής. Της λογικής που, που εκφράζεται με την απόδοση των ίσων, με μια μαθηματική λογική. Όμω θα δούμε γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος θεωρεί ότι είναι η μόνη αλήθεια αυτή και ότι είναι εφικτότατη αυτή η τοποθέτηση Εμείς έχουμε μέσα μας κάποιες σχηματοποιημένες ιδέες και απόψεις που αν θέλετε εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής κοινωνικής συνειδήσεως και αυτό γιατί ο καθένας δεν έχει μέσα έναν λόγο επαναστατικό που να τον κάνει να αναλαμβάνει όρημα την ευθύνη των πράξεών του. Και είναι υποκείμενος αυτήν την κοινή συνείδηση. Χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του προσώπου του της ιδιαίτερα κλίσεως που έχει αλλά και τις ιδιαίτερα ευθύνης που έχουμε από τον Θεόν και λέμε έτσι μάθαμε, έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς Ποιο λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί σήμερα για παλαβόν θα τον περάσουν πως αδικία δεν είναι να με κλέβουν και αν εμένα με κλέψει ο άλλος δεν είμαι, αδικου, δεν είμαι αδικημένος ακόμη και οι άνθρωποι που φαίνονται να έχουν μία πνευματική ευαισθησία όταν προσέρχονται το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως ο κυριότερος λόγος προσε... προσέλευσης τους είναι να βρουν μια έννοια δικαίωση που δικαίωση δεν ακούει στο όνομα του Χριστού και της Χάριτος που αναπάβει την καρδιά μας αλλά να βρούμε έναν άνθρωπο που θα μας επιβεβαιώσει ότι αδικηθήκαμε ότι είμαστε οι αδικημένοι η αίσθηση του το ότι είμαστε αδικημένοι πέρα από ένα χειροπιαστό παράδειγμα ότι μια δική ο πρακτικά και πραγματικά εν τούτης κρύβει και μια αίσθηση φιλιδονίας Η αίσθηση ότι είμαι αδικημένος εκφράζει μια μορφή νηδονής Δηλαδή είμαι ο καημένος δηλαδή είμαι ο αδικημένος δηλαδή είμαι ο περιθυρωποιημένος και προσπαθώ πίσω από αυτό το κλαψούρισμά μου να βρω μια μορφή δικαίωσης γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι δικαιώνει η του Θεού τι να κάνω αυτή τη χάρη; μπορώ να την πιάσω μπορεί να με αναγνωρίσει Όλα μπορεί να την κάνει η αλλά δεν την έχω γευτεί Άλλο πράγμα θέλω να γευτώ Την αναγνώριση των παιδιών μου Των ανθρώπων, των γονιών μου Του φίλου μου, τις φίλη μου, της κοινωνίας, της εκκλησίας, του κόσμου Έτσι λοιπόν Υπάρχουν δύο μορφές εφαμάρ, εφαμάρτου ειδονίες Η ειδονή που λέει πως θα δικήσω τον άλλον Πως θα εκμεταλλευτώ τον άλλον για να έχω κέρδος εγώ Άλλη μορφή δονής Που είναι η, α, η, η, άλλη, μορφή, η, η άλλη Μορφή του ιδίου Η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος Είναι ο άνθρωπος Που θρηνεί Κλαψουρίζεται για την αδικία που του έγινε Και μάλιστα Διοχετεύει σε όλους τους ανθρώπους Διατυμπανίζοντας την αδικία που του έγινε Για να ψάξει μια μορφή δικαίωσης Δεν είναι μια μορφή δονής όταν η γυναίκα γκρινιάζει για τον άντρα της demands με το να μην τη φροντίζει δεν είναι μορφή η σαν τον άντρα οργίζεται με την κρίνια της γυναίκας και ψάχνει με την οργή του να βρει μια δικαίωση δεν νιώθουν αδικημένοι αλλά αυτή είναι η αδικία η γκρίνια της γυναίκας μου ή η αργή δική μου είναι η, αδική, η αδιαφορία του άντρα προς τη γυναίκα ή ο ναρκεσισμός της γυναίκας που δεν έχει όρια Πρέπει να δούμε λοιπόν την ουσία των πράγματων αν θέλουμε κάποτε να υποψιαστούμε την προσωπική μας ευθύνη Έτσι λοιπόν στα πνευματικά γεγονότα υπάρχει αυτή η ανισορροπία Δεν αντέχει στη λογική Γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας Αν δεν γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά δεν θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών Είναι αυτό που λέει αλλού ότι οι μωροί εν Χριστό θα δικαιωθούν Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι επικεντρωμένο στη δική του έξυπνη ιδέα και στη δική του ερμηνεία της έννοιας της δικαιοσύνης τότε καταδικάζει τον εαυτό του στην πνευματική πτωχία Άνθρωπος ο οποίος διαρκώς γκρινιάζει το ότι δεν του φέρονται καλά τι δηλώνει Πόσοι είμαστε τέτοιοι Άνθρωπος Ο οποίος Κατηγορεί την κοινωνία Ότι αυτή ευθύνεται για το κακό του κόσμου Και όχι ποτέ ο ίδιος Τι σημαίνει Ξέρετε τι σημαίνει πίσω από αυτή την κρίνια μας Πίσω από αυτή την αίσθηση Ότι είμαι θα πλέον αδικημένη Κρύβεται το άλωθι Της ενοχής μας ότι εμεί αδικούμε τον εαυτό μα. Όταν εμεί λοιπόν αδικούμε τον εαυτό μα και τον αδικούμε όταν δεν του δίνουμε τροφή, όταν δεν του δίνουμε ζωή, όταν δεν έχουμε ανοίξει του ερήμηντου ζωντέ μα εκεί πραγματικά που είναι ο ρόλος μα, που είναι η φύση μα, που είναι η κλίση μας, αυτή η ενοχή μα μας κάνει να ψάχνει ένα άλλο θύ και άλλο θεή είναι ότι φταίει ο πατέρας μου Φταίει η μάνα μου Φταίει η εκκλησία Φταίει η κοινωνία Φταίει όλος ο κόσμος εκτός από εμένα Φταίει ο συνάδελφός μου που με αδίκησε Που δεν μου φέρετε καλά Αλλά ποτέ εμείς δεν φταίμε Και όσο μεγαλύτερη οργή βγάζομαι Όσο μεγαλύτερη γκρίνια βγάζουμε, τόσο μεγαλύτερη ενοχή κρύβομεν προσωπική για τον εαυτό μας που εκτροχιάσαμε την ύπαρξή μας από τον πραγματικό του προσανατολισμό, από την πραγματική του αναφορά όλοι ψάχνουμε εξυλαστήρια θύματα και ευτυχώς η γυναίκα που έχει έναν άγριον άντρα γιατί αν δεν έχει έναν άγριον άντρα δεν θα ήξερε πώς να δικαιολογήσει την εσωτερική της κενότητα ευτυχώς ο άντρα που έχει μια γκρινιάρα γυναίκα γιατί δεν θα την αίσθηση της προσωπικής του ενοχής ότι δεν έχει χαρά έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπο ψάχνει ένα άλλο αλλά αν δούμε την πραγματικότητά μας αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος το οποίο είναι έξω από την έννοια μιας ψυχολογική λογικής είναι η πνευματική αλήθεια εδώ θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μία ασυμφωνία του ψυχολογικού λόγου με του πνευματικού λόγου. Ο ψυχολογικός λόγος λέγει να μην δέχεσαι την αδικία. Και αυτός που σε έκλεψε, αυτός που σε απάτησε, αυτός είναι που σε αδίκησε. Ο πνευματικός λόγος λέει κάτι άλλο. Αυτός ο οποίος μόνο μας αδικεί είναι ο μας. Και δεν μπορεί να κανένας κανένα δεν μπορεί ποτέ κανείς να μας αδικήσει παρά μόνο η Αυτός μας αυτό μόνο μέσα στην πνευματική διάσταση και στην πνευματική βάση πως και με ποιον τρόπο θα μας τα πει σήμερα ο Άγιος Χρυσόστομος και λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ξε... γνωρίζοντας την φύση τη λογική των ανθρώπων ξέροντας πως κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίφαση με τη λογική το να πει Ότι κανείς λέει ότι περί του ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτό του αυτός ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτό του κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει Αυτή η αίσθηση ότι είναι στην αμαρτία, είναι ένα ψέμα για να μην μετανοήσουμε Κανείς δεν μπορεί να μα στην αμαρτία Εμείς ήδη επιλέγουμε η ραφημία μας η έλλειψη πνευματικής εγρήγορσης ο άλλος μπορεί να δοκιμάσει τις εσωτερικέ μας αντοχές και την εσωτερική μας κατάσταση αλλά ποτέ δεν είναι υπέτειος για την αμαρτία μας ο λόγος ότι με παρέσυρε είναι μια προσβολή της προοπτικής μας να έχουμε αληθινή μετάνοια της διαθέσεώς μας να αναλάβουμε όλη την ευθύνη των πράξεών μας και τις αμαρτιές μας εμείς ο λόγος ότι ο άλλος με παρέσυρε, μειώνει τη δύναμη μετανοίας μας τα γνωρίζει λοιπόν ο Άγιος Σώστομος και λέει μην διαστείτε να με κατηγορήσετε θα σας αποδείξω λέγει ότι είναι αλήθεια αυτός ο λόγος να δούμε λοιπόν πως τα αναφέρει Λέει για να ξεκινήσουμε λέει Για μην πούμε άλλα και είναι λίγο Κουραστικά ίσως Αν και είναι θαυμάσια Θα προσπαθήσουμε να συντμήνουμε τον, Το κείμενο του Αγίου Χριστοστόμου Και να πιάσουμε την ουσία Λοιπόν, λέει ο Χριστοστόμος Για την αδικία Καταρχήν πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει η αδικία Τι ποια είναι η αδικία Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε Αν μας αδικεί ο άλλος ή όχι Και λέει και γίνονται τα λόγια μου σαφέστερα εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι αδικία και εκ ποιον πραγμάτως συνίσταται και τι είναι ανθρωπίνη αρετή και τι είναι εκείνο που τη βλάπτει και τι είναι, και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι τη βλάπτει ενώ δεν την βλάπτει Παραδείγματο χάρη κάθε πράγμα έχει κάτι που Ο σίδηρος της κορία, το μαλήν το σκόρο, η αγένεια τον προβάτων τους λίκους, έχουν κάτι που τα βλάπτει. Και βλάβη του καλού είνο, το να χάσει την σύφη το του και να γίνει πικρός χιμός. και η ξηρασία και τον καρπό των αμπέλων και τα φύλλα και τα κλίματα και άλλα δέντρα οι κάμπι και τα σώματα των αλόγων ε διάφορε ασθένειε. Αναφέρε λοιπόν πραγματικά από παραδείγματα της φύσης τι δημιουργεί κακόν και τι αδικοί. Και δε, δια να μην μακρηγορήσωμεν όλα αναφέρω ότι και τη σάρκα την ειδική μας τη βλάπτουν πυρετή και παραλύσει και πίθος άλλων νοσημάτων. Όπως λοιπόν κάθε ένα από αυτά έχει εκείνο το οποίο βλάπτει την αρετή του εννοεί την δικαιοσύνη του, ενώ την υγεία του, την αξία του, αρετή είναι μια γενικότερη έννοια γιατί τι αρετή μπορεί να έχει το σίδερο εννοεί λοιπόν που βλάπτει την, την υγεία του. Εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένος των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή των ανθρώπων. Άλλοι με νομίζουν κάποια άλλα πολλά Διότι πρέπει να αναφέρουμε και τας πεπλανημένας γνώμα. Θα αναφέρει την πλάνη και να πει ποια είναι η υγεία Και αφού τα σανερέσωμεν κατόπιν να αναπαρουσιάσουμε Εκείνη που πραγματικώς βλάπτει τα αρετάς μας Και να αποδείξουμε ότι αυτή την αδικία Κανείς δεν μπορεί να μας την προξενήσει Ούτε να μας φέρει αυτή τη βλάβη αν εμείς ήδη δεν προδώσουμε τους εαυτούς μας. Οι πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένας γνώμας αλλά νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια. Κάποιο θεωρεί ότι η αρετή και βλάβη είναι η φτώχεια, έτσι δεν είναι. Άλλη δε η σωματική ασθένεια, άλλη χρηματική ζημία, άλλη η συκοφαντία, άλλη ο θάνατος και διαφτά συνεχώ θρυνούν και οδύροντε, και λυπούνται δι, ό, δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρίζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν τι επαθεοτάδε λοιπόν αναφέρει την κοινή συνείδηση τι θεωρούμε ζημία τη χρηματική ζημία την υγεία τον θάνατο τη συγκοφαντία αυτό δεν θεωρούμε είναι κάτι άλλο δια έχασε την περιουσία του όλη άλλος πάλι λέγει περί άλλου ο τάδε περιέπεσεν εις βαρύ και τον έχουν ξεγράψει οι γιατροί που τον επισκέπτονται και άλλος μεν θρηνή και οδύρεται δια τους φυλακισμένους άλλος διεκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδαν τον και εξορίστησαν άλλος διεκείνους που εστερίθησαν την ελευθερίαν τον Άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάει. Άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. <coughs> Αυτά δεν θεωρούμε. Ποιο μπορεί να θεωρήσει κάτι άλλο σαν δικία. Οι όλοι οι θεωρούμε πως στην καθημερινή μας πράξη η κάθε μας ενέργεια, η κάθε μας στάση δηλώνει και την κοσμιοθεωρία μας τελικά δηλώνει βαθύτατα τι πιστεύουμε και αυτό είναι κυρίως που ελέγχεται μην πει κανείς ότι έτσι απλά το έκανα αυτό το απλά έκανα και όλη μας αγωγή, και όλη μας η παιδία και συμπεριφορά μαρτυρεί τελικά την πίστη μας τι πιστεύουμε ποια είναι η άποψη ζωής που έχουμε λοιπόν το ότι θεωρούμε ζημία ότι μας οικοφάντησα. Ότι χάσαμε την περιουσία μας Τι δηλώνει Δηλώνει ο καθένας Τι θεωρεί αξία στη ζωή του Τι θεωρεί θησαυρώνει στη ζωή του Για παράδειγμα Τι θεωρεί η μία, μία γυναίκα να χάσει το παιδί της Γιατί είχε ταυτιστεί Αυτό είναι η ζωή της Είναι αυτό όμως Αυτό μαρτυρεί Ποια είναι τελικά η επένδυσή μας Ποια είναι η πίστη μας, Η βαθύτατη και μαρτυρεί και το μέτρο της πνευματικής μας καταστάσεω. και θα φανεί από όλα αυτά ότι είμαστε πολύ μακριά όλοι μας από την πραγματικότητα του Θεού τι λέει λοιπόν ο Άγιος αυτό είναι λέει αλλά λέει ενώ θρυνούμε για όλα αυτά κανείς όμως δεν θρυνεί δι' αυτούς που ζουν εις την αμαρτία. αλλά πολλές φορές μακαρίζουν αυτούς δι' που είναι πολύ λυπηρών και όλων των κακών ποιος λοιπόν θρηνεί άνθρωπον που βρίσκεται στην αμαρτία; Ποιο λοιπόν θρηνεί άνθρωπον που τα λέμε αμαρτία δεν την περιγράφουμε ένα ψυχολογικό νηθικό γεγονός αλλά ω ένα υπαρξιακό οντολογικό γεγονός που σημαίνει αυτό ποιος θρηνεί τον άλλον ή τον εαυτόν του όταν είναι μακριά από την χάρη του Θεού ποιος θρηνεί τον άνθρωπον που δεν έχει ζωή μέσα του ποιο θρηνεί άνθρωπον ο οποίος δεν απεδέχθη με ελπίδα το γεγονός του θανάτου Ποιος θρυνяз και τέτοιων άνθρωπων μόνο θρυνούμε ότι δεν έχουμε ζουλιά μόνο θρυνούμε ότι δεν περάσαμε στο πανεπιστήμιο μόνο θρυνίζ πως δεν βήκαμε μια καλών τυχερών μόνο θρυνίζыми πως δεν γίναν καλά οι επενδύσεις μας όπως θα θέλα, θέλαμε μόνο θρυνίζ, πως δεν μα αναγνωρίζουν οι ανθρώποι Ποιο θρυνίζ ότι δεν έχει ζωή μέσα του Ποιος θρυνεί ότι φοβάται τον θάνατον, ποιος θρυνεί ότι δεν ελευθερώθηκε από τον θάνατον και τον κοιτά με μια προοπτική ελπίδος και χαράς. Εμπρός λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλαιον άνθρωπον ούτε μπορεί να βλάψει την αρετήν του. εμείς λέμε σήμερα πως πάτε μου ωραία αυτά που λες αλλά αν δεν έχεις πτυχία δεν έχεις χρήματα δεν έχεις περιουσία δεν έχεις πρόσωπον στην κοινωνία δεν σε αναγνωρίζουν και απαντούμε στον τέτοιον άνθρωπο ότι δεν είναι εκείνο που δεν τον αναγνωρίζει ο ίδιος δεν εκτιμά τον εαυτόν του γιατί κρίνει την αξία του από τη λένε οι άνθρωποι για αυτόν κρίνει την αξία του από τα εξωτερικά μέτρα ναι. Δεν βρήκε ένα άλλο μέτρο ζωή μέσα του, που είναι δίκτη ζωή, που τον ελευθερώνει από τι γνώμε των ανθρώπων. Και κάθεται μίζερο το τι θα πούν οι άνθρωποι για αυτόν. Γιατί δεν κατάλαβε ότι υπάρχει, όχι για να το λατρεύουν οι άνθρωποι, υπάρχουμε για να λατρεύουμε του ανθρώπου. Υπάρχουμε όχι για να αρχίζουν οι άνθρωποι να μα χαϊδεύουν τα αυτιά και να μα τιμούν. Υπάρχουμε για να δίνουμε αγάπη. Μήπω εμποδίζουν τα ρούχα σου για να δώσει αγάπη. Μήπως σε εμποδίζει το βαλάντιον που έχεις Ότι δεν βγάζεις πολλά χρήματα για να ανοιχτείς τον άλλον άνθρωπο και να δώσεις αγάπη Όχι η κακομριγιά σου φταίει που δεν έμαθες να αγαπάς Που κάθεσαι μέσα η μειονεξία σου να σε αγκαλιάζουν οι άνθρωποι και να σε τιμούν ως θεόν; Έτσι λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και επιφανειακά Μήπως είναι το πρόβλημά μας μόνο ότι μιχέψαμε και πορνεύσαμε έγκλημα θανάσιμος αμαρτία λιγότερο θανάσιμη αμαρτία είναι που λατρεύουμε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό λιγότερο αμαρτία είναι που η λατρεία του εαυτού μας μας οδηγεί στο κλείσιμο του εαυτού μας και στη μιζέρια που Πικρόχωλα, χωρίζουμε του ανθρώπου σε καλού και κακού, σε ημέτερου και εχθρού, σε ανθρώπου που είμαστε σύμφωνοι και θα ταιριάξουμε, και σε ανθρώπου που δεν είμαστε πολύ σύμφωνοι και δεν θα του φωνάξουμε στη γιορτή μα να πανηγυρίσουμε ενώλοι. Και έτσι διασπάται η έννοια τη ενότητο. Τι σημαίνει ταιριάζουμε και δεν ταιριάζουμε. Σε άνθρωπο που τέριαξε με τον Θεό, δεν μπορεί να ταιριάξει με όλου του ανθρώπου. Σε άνθρωπο που ήδη πέρασε αυτή την οδύνη. Να συντριφτεί αναζητώντας την αλήθεια Θα μείνεις αυτά τα δικός μου και δικός σου Θα μείνεις αυτή την αίσθηση της μιζέρια. Απέδευτοι είμαστε Και δεν είμαστε απέδευτοι γιατί δεν μορφωθήκαμε Είμαστε απέδευτοι γιατί δεν φορτίζουμε την καρδιά μας Και ψάχνουμε τρόπους να δικαιωθούμε Λέει λοιπόν Οι πολλοί έχουν πεπλανημένο Και είπαμε αυτό ναι αλλά πολλέ φορές μα κανέα λοιπόν ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησα δεν αδικεί των άνθρωπον, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετήν του διότι υπέ μου αυτούς ο οποίο έχασε όλα τα υπάρχοντά του από τον οποίο αφηρέθησαν τα πάντα ή από τους, τους συκοφάντα ή από τους λιστάς ή και από υπηρετών κακούργων τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετήν του Τον έβλαψε ως προς την αρετήν του Μα έβλαψε Με Και δεν έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι για μένα Λοιπόν τι είναι για μας σκοπός τη ζωής Η γνώμη των ανθρώπων ή η αρετή Η γνώμη των ανθρώπων ή η αλήθεια Η γνώμη των ανθρώπων ή ο Θεός Τι θα δώσει χαρά στην καρδιά μας η αποδοχή και ο έπεινο των ανθρώπων ή ο έπαινος της πραγματικότητας της καρδιάς μας, του διώματός μας. Μάλλον δε αν θέλετε πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου. Αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα για να κάνουμε το λόγο μας αφέστερον και εύκολο κατανόητον εις τους πολλούς. Τι είναι λοιπόν αρτή ύπου το να έχει χρυσούν χαλινών και χρυσή, χρυσά λουριά και σέλα από με τα υφάσματα και πικίλα χρυσοήφαντα επιστρώματα και λέει και άλλα Ή το να είναι γρήγορος και σταθερός ο ύπο και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γεννίων ύπων Λέει λοιπόν μερικά παραδείγματα από τέτοια τις φύσεις θα, θα τα προχωρήσουμε Έτσι λοιπόν Παρομοιάζει και λέει ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτή. Ποια είναι η αρετή του ανθρώπου. Όχι τα χρήματα, τα χρήματα για να φοβηθείς την πτωχία Ούτε η υγεία του σώματος δια να την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών δια να αποφύγει την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπω για να σου προξενεί φόβονο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις την δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή στην την αληθινή πίστη και ορθός τρόπος ζωής η αρετή λοιπόν Δεν είναι ψυχολογικό γεγονό Είναι αυτό που είπαμε Είναι αυτό το λογικό γεγονός ε, Ζω με τον Θεό Έχει χαρά με η καρδιά μου Και ζω με τον Θεό Όχι ως μια, ένας ψυχαναγκασμός Και να καλύψω τις ενοχές μου Τις φοβίες μου Αλλά είναι η χαρά μου Είναι ο φίλος μου Μου δίνει ζωή Δεν ζω χωρίς τον Χριστό Δεν είναι απέτηση του Χριστού Είναι ανάγκη της καρδιάς μου ο άνθρωπος δεν είναι ο οδυνηστής που ψάχνει το κακό και τον πόνο, ψάχνουμε την χαρά αλλά είναι μεθαανόριμοι και για να οριμάσουν οι αισθήσει μας και η πνευματική μας αντίληψη είναι το το από τον πόνο για να ξυπνήσουν τα αισθητήριά μας τα πνευματικά, για να αντιληφθούμε ότι η χαρά μας είναι ο Θεό. δεν θέλει ο Θεός τον πόνο δεν είναι ο Θεός αλλά δεν γίνεται αλλιώς εξαιτίας της φιλαυτίας μας να γευτούμε την αλήθεια και τη χαρά χωρί πόνο αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει αν λοιπόν για σένα αυτό είναι δικαιοσύνη συγγνώμη αν αυτό είναι για σένα η αρετή αν αυτό για σένα είναι η περιουσία σου αν αυτό είναι ο θησαυρός σου και μόνο αυτός που θα σου κλέψει αυτό θα, θεωρήσει, θα θεωρηθεί ότι αδικήθηκες ποιος μπορεί να σε αδικήσει αν όμως έχει ταυτιστεί με το χρήμα με την τιμή των ανθρώπων με οτιδήποτε άλλο και το έχει κάνει περιουσία της υπάρξεών σου το έκανε ως το υπαρξιακό γεγονός σου τότε αυτός που το σου στερεί σε αδίκησε αλλά είναι δυνατόν να, έχει ζωή μέσα, να έχουν ζωή μέσα τους αυτά τα πράγματα Αυτά λέει Ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει Αν αυτός που τα κατέχει Τα διαφυλάτει Με την πρέπουσαν προσοχή Και αυτά τα γνωρίζει Ο πονηρότατος Και άγριος εκείνος δαιμόν. Διότι δι' αυτήν την αιτία Αφήρει και την πηρεσίαν του Ιώφ Δεν λέγει Στην Παλήρια Θήκη άφησεν Έδωσε την άδεια να ο στον διάβολο να δοκιμάσει τον Ιώβ, <Και> να τον πειράξει τον Ιώβ και να το αφαιρέσει όλη την περιουσία και όχι να τον κάνει πτωχόν, αλλά να τον εξαναγκάσει να πει κάποια να βλασφημία. Τον παρακινούσε η γυναίκα του να βλασφημίσει, να αρνηθεί τον Θεό που δεν τον βοηθάει ο Θεός και κατέκοπτε το σώμα του, όχι διότι να το κάνει ασθενέ αλλά δεν θα καταβάλει, καταβάλει την αρετή της ψυχής και ο διάβολος του ήθελε και ασθένειες σωματικές για να τον καταβάλει όχι γιατί τον αδικούσε με αυτόν τον τρόπο Αδι, θα, θα δικεί το Ιώβ εαναρνήτω τον Θεό αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του διάβολος και τον έκανε από πλούσιων πτωχόν αυτό δηλαδή που φαίνεται εις όλους μας πιο φρικτό απ' όλα από πολύ τεκνών, άτεκνών αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα πόσα κάνουν οι δίμοι στα δικαστήρια και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισεν όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να το μεταφέρει σε άλλη πόλη αλλά αφού έδωκεν εις αυτόν ως αν πόλη και ως αν οικία την κοπριάν Εκάθετο λέει ο δίκαιος Ιώβ επικοπρίας και έκλεγε ευθυνούσε την ιδία γύμνωση. Όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε. Αλλά τι τον έκανε αυτή η δοκιμασία Και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτία εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός, όχι ο... Αυτός όμως όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του. Αν και το αφαιρέθησαν τόσα αλλά και μεγαλύτερον των πλούτων της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού, καθώσον με τα ταύτα μεγαλύτεραν παρεσίαν έλαβε, ο οποίος έπαθε τόσο και δεν ειδικήθη καθόλου. Δεν ειδικήθηκε σε τίποτα. Αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο, αλλά από δαίμονα, που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, και όσοι θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε διότι αν ο διάβολο ο οποίος είναι από τόση κακίαν, αφού χρησιμοποίησε όλα τα οργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και τα άδεια στην οικία και στο σώμα του δίκαιου καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο αλλά όπω είπα τον ωθέλησε περισσότερο πως θα εμπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτόν του τι λοιπόν λέγουν μερικοί τον Αδάμ δεν τον αδίκησε και δεν τον υπεσκέλησε και δεν τον εξεδίωξαν από τον παράδεισο ο διάβολος δεν τον αδίκησε όχι λέει αυτός αλλά η απερισκεψία του αδικηθέντος και ότι δεν ήταν συνετός και ενεργηγόρση αν έχουμε την καρδιά μας προσκολλημένη στον Θεό ποιος μπορεί να μας αδικήσει μα θα πει κάποιος αν δεν γινόταν αυτό η αφορμή εγώ δεν θα ήμουν ήσυχος θα ήσουν μεν ήσυχος αλλά η αρρώστια υπάρχει μέσα σου θα ήσουν ήσυχο, αλλά όχι υγιής αυτό που λέμε ταραχή δεν είναι η ουσία της ασθένειας είναι το σύμπτωμα που αποκαλύπτει την ασθένεια η ασθένεια μέσα μας είναι και ο πειρασμός την βγάζει στην επιφάνεια γι' αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά ο πειρασμό για, γιατί δείχνει την πραγματική μας κατάσταση όπως κάποιο ψωμί το, είναι, το οποίο είναι μουχλιασμένο μέσα και δεν φαίνεται αν πάρουμε το μαχαίρι και το μαχίσουμε θα φανεί μουχλα το μαχαίρι φταίει που μουχλιασε το ψωμί επειδή φάνηκε μέσα μας υπάρχει το πρόβλημα δεν υπάρχει λοιπόν η εγρήγορση αν κάποιο πει ότι κοινώνησα και αναπαύτηκα και πήγα σπίτι μου και με κνεύρισαν τα παιδιά μου η γυναίκα μου, ο μου και με κόλασαν δεν σε κόλασαν αυτοί εσύ είσαι κολλασμένος ότι δεν έζησες πραγματικά το μυστήριο της ευχαριστίας όταν λοιπόν το περιεχόμενο των εξομολογήσεών μας είναι τέτοιο επιπέδου που ψάχνουμε τέτοια δικαίωση αυτό που κάνουμε δεν είναι εξομολόγηση. Είναι προσβολή του μυστηρίου και βλασφημία του Θεού. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τον Θεό. Δεν θέλουμε τον αλήθινο Θεό. Θέλουμε ένα Θεό στα μέτρα μας. Που να υπακούει στη δικαιοσύνη μας. Και να αποδέχεται τη δικαιοσύνη μας. Και να δικαιώνει την υπαρξή μας. Όχι αυτός λοιπόν, αλλά η απερισκεψία του αδικηθέντος. Και το ότι δεν ήταν συνετός και να γρηγόρση διότι αυτός που μετεχειρίστη τόσους και τέτοιους, τέτοιου είδου δόλους και δεν μπόρεσε να κατανικήσει τον Ιώβ πως θα μπορούσε να κυριεύσει τον Αδάμ με ολιγότερα μέσα Εάν εκείνος εξαιτία τη απερισκεψίας του δεν επρόδιδε τον εαυτόν του τι λοιπόν αυτός που έπεσε εις του Σικοφάντας και έχασε την περιουσία του και από τον οποίο αφιερέθη όλα όσα είχε και ξεδιώχθη από την πατρική μηγή. Και πάλεσε με τη μεγαλύτερη φτώχεια, δεν ειδικήθη, όχι μόνο δεν είχε αδικηθεί, αλλά και κέρδισε, επειδή ήταν συνετό. Διότι, είπε μου, η τι παρέβλαψε τούτο τους Αποστόλου, δεν επάλευαν συνεχώς με την πείνα, τη δίψα και τη γυμνότητα. Αλλά δι' αυτού ακριβώς ήσαν και τόσο πολύ λαμπροί και ονομαστοί και δέφυξαν πολύ βοήθεια από τον Θεό. Λοιπόν, μην πει κανείς ότι αυτά ωραία είναι, αλλά δεν γίνονται. Ε, δεν γίνονται γιατί Θεός μας είναι οι καταθέσει μας, οι συντράπεζα και οι μετοχές μας. Δεν γίνονται γιατί Θεός μας είναι τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο άντρα μας, η δόξα και αποδοχή των ανθρώπων αν την καρδιά μας η εκεί που οφείλουμε για να βρει χαρά η καρδιά μας θα δούμε ότι αυτά όχι μόνο δεν είναι ανέφικτα αλλά μόνο αυτά είναι εφικτά Η τι τον το Λάζαρο η αστίνη και πληγές και η πτωχή και εγκατάλειψη από τους ειδικούς του τι έβλαψεν τον Ιωσήφ το ότι απέκτησε κακή φήμη και στη χώρα του και στην ξένη χώρα, διότι και μυχό και πόρνος ενομίζεται ότι είναι, ει τι τον έβλαψε η δουλεία, ιστι τι δε ότι αστερίθηκε την πατρίδα του, δεν τον θαυμάζουμε και δεν εκπλησόμεθα δια αυτά περισσότερο. Και γιατί αναφέρω τη μετάβαση στην ξένη χώρα, τη μπτωχή, την πτωχή, την κακή φήμη και τη δουλεία διότι ο ίδιος ο θάνατος τι εζημίωσε τον Άβελ ο οποίος έγινε κατά τρόπον βίων και πρόωρων και τολμήθη από χέρια αδελφικά δεν εγκομιάζεται δια τούτων εις όλα τα μέρη της οικομένης βλέπεις λοιπόν ότι ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπέσχετο διότι όχι μόνο απέδειξε ότι κανείς δεν αδικείται από κανένα αλλά και ότι περισσότερο κερδίζουν όσοι προσέχουν τους εαυτούς Τον Μα βγει και από δεξιά βλέπεις λοιπόν επαναλαμβάνουμε ότι ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσο υπέσχετο διότι όχι μόνο απέδειξε ότι κανείς δεν αδικείται από κανένα στην ουσία, κανείς δεν μα αδικεί κανείς δεν μπορεί να μα αδικήσει αν εμείς να αδικήσουμε τον εαυτό μας αυτοί οι οποίοι μα αδικού λέγει και ωφέλεια μας κάνουν εφόσον όμως προσέχουμε τους εαυτούς μας όμως κάποιος θα ερωτήσει Καλά Δεν υπάρχει αδικία στον κόσμο Οι απάτες Η εκμετάλλευση Τι πράγμα είναι αυτό Δείστε τι ωραία το τοποθέτει ο Άγιος Χρυσόστομος Τότε λέγει Δια ποιον λόγο λέγει υπάρχουν τιμωρία και κολάσεις Διατί υπάρχει γέννα Διατί υπάρχουν τόσες απειλές αν κανείς ούτε αδικείται ούτε αδικεί Λέει ο Άγιος Χτώστομος Τι λέγεις Διότι συγχέεις τα πράγματα Εγώ Διότι εγώ δεν είπα ότι κανείς δεν αδικεί Αλλά ότι κανείς δεν αδικείται ο Αυτός που αδικεί κάνει αδικία Και δεν είναι τόσο αδικί Ότι αδικεί τον άλλον Αλλά ότι αδικεί τον εαυτόν του αλλά στην ουσία δεν μπορεί να δικεί τον άλλον αν ο άνθρωπος έχει μέσα του πνευματική εγρήγορση και σέβεται τον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει σε μια εποχή που είμαστε στην αμαρτία και είμαστε πάντοτε που υπάρχει μια κοινωνική αδικία μια προσωπική αδικία. Πώς να αντιδράσουμε Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι με κάποια κίνητρα ηθικά με κάποιο μέτρο ηθικών δικαιοσύνης προσπαθεί ικανοποιώντα το μέτρο δικαιοκρισίας του να επαναστατίζει στην αδικία Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι καλό Ω μια ανθρώπινη πρόταση είναι καλή αλλά δεν είναι ζωή αυτό θα μπορούσαμε να διαμορφώναμε με τη ζωή μας με τον λόγο μας όχι ως κουβέντα μόνο αλλά στάση τάση ζωής αυτή την άλλη πρόταση αυτή την πνευματική πρόταση πάνω απ' όλα να μην αδικούμε τον εαυτό μας και αντί να δίνουμε την τροφή που είναι ζωή που είναι ο λόγος του Θεού να δίνουμε την τροφή των χείρων τα ξελοκαίρατα αντί λοιπόν να δαπανούμε όλη μας την ορμή στο να αποκαταστήσουμε ένα μέτρο δικαιοσύνη σε εμά ή στο γύρω μας χώρο που επαναλαμβάνουμε δεν είναι κακό αλλά δεν είναι και το παν να δαπανήσουμε και πολλή ενέργεια στο να διαφυλάξουμε μέσα μας την αλήθεια σεβόμενη την καρδιά μας εργαζόμενη την αρετή Με την προοπτική Να ζήσουμε την χάρη του Θεού Έτσι λοιπόν Ναι μεν κανείς δεν αδικείται Αλλά δεν σημαίνει ότι κανείς δεν αδικεί Διότι εγώ δεν είπα ότι κανείς δεν αδικεί Αλλά ότι κανείς δεν αδικείται και πώς είναι δυνατό λέγουν να δικούν πολλοί και κανείς να μην αδικείται. Πώς είναι δυνατό να μην αδικεί όλους και να μην αδικούμε. Να κάνει ο άλλος την αδικία και αυτό να μην με ενοχλεί. Έτσι ακριβώς όπως σας το εδίδαξα τώρα. Διότι και τον Ιωσήφ τον ειδίκησαν οι αδελφοί του. Αυτός όμως δεν ειδικήθη. Να σας πω ξέρετε υπάρχει άνθρωπος που εξομολογείται και συντρίβεται για τα σφάλματά του και μπορεί να κάνει μεγάλη αμαρτία μπορεί να υπάρχει θλίψη στα αμαρτήματα αλλά υπάρχει συντριβή και υπάρχει μια διέξοδος αλλά όταν ο άνθρωπος όμως έχει το αίσθημα ότι είναι αδικημένος βγάζει τέτοια κούραση στους γύρω του που κουράζει και τον ίδιο τον Θεό. Όταν μάλιστα το περιεχόμενο των εξομολογήσεων είναι ένα, ένα κατεβατό Το τι του κάνα στη ζωή του Πόσο τον αδίκησαν Πόσο τον πίκραν Πόσο τον πόνεσαν οι άνθρωποι Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία Ξέρετε Αν θέλετε Αυτός ο γονκισμός Τα παράπονα Τι να κάνεις τώρα τη γυναίκα Που είναι 65 χρονών και ήρθε να σου πει ότι η νύφη τη σου έκανε μπροστι αδικούνε. Και δεν μπορεί να το βγάλει την καρδιά τη. Και τη λες Μα δεν τη συγχωρείς. Του συγχωρεί, πάτε, δεν κάνει το κακία. Α του αφή, αφήνω στον Θεό. Κρίσω yeah. η καρδιά τη δεν μαλάκωσε να πάρει ευχή. Και κατεβάζει χίλια δύο παράπονα και αδικήθηκε. Τι ελπίδε έχει αυτό ο άνθρωπο. Να μαλακώσει η καρδιά του. Να αποκτήσει επίοικια. Πώ θα του αλλάξει τη λογική όταν σου έχει σχηματοποιηθεί μέσα του έννοια. Πέντε πραγματάκια που του βγάζει το συμπέροντα ότι αδικήθηκε. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε και πάβλα. Πώς να, του αξι... να αρχίσει του ερμηνεύεις, θα το ερμηνεύεις τότε ολόκληρη αγωγή τι σημαίνει αδικία και τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και τι αυτό είναι το τραγικό. Ο ανθρώπος αυτός είναι ένα του θανάτου. Ένα βήμα από το θάνατο. Θέλεις δικαίωση για πόσο καιρό ακόμα. Θέλεις την αποδοχή του ανθρώπου για πόσο καιρό ακόμα. Γιατί ο άνθρωπο τα μεγάλων δεν γίνεται πιο επίοικη, πιο συγκαταβατικό. Αλήθεια πρέπει να γίνεται ο άνθρωπο. Αρχίζει το τι είπε, γειτόνισε και ο γείτονα, ή συμπεθέρα και ο συμπέθερο. Και κάθονται να σκληρώνουν άνθρωποι σε αυτή τη λογική. Και αυτά από μικρή τα παίρνουμε και τα φτιάχνουμε. Από το δημοτικό που λέμε κυρία, αυτό που έπαθε αυτό. Κυρία και κυρία. Αυτό το κυρία και κυρία υπάρχει μέχρι τα γερατιά μα. Και ο ένα τον άλλο και νιώθουμε αδικημένοι όλοι. Αλλά εμεί πρωτίστω αδικήσαμε τον εαυτό μα. Γιατί ε, τι εξομολόγηση είναι αυτό που θα σου πει όλε αυτά τα πράγματα. Ενώ ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βρεχμένη τη φωλιά του γιατί είναι αμαρτωλό, τι να σου πει, δεν το μπορεί να πει τίποτα. Είναι χαμένο πάτημα, α Έχει περισσότερε ίσω ελπίδε. σω έχει περισσότερε ελπίδε. Όχι γιατί δικαιολογούμε την αμαρτία προ Θεού. Αλλά έχουμε ανάγκη τη συντριβή. Έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται μέσα μας Και ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας Γι' αυτό θεωρούμε Είναι μεγάλο κόλλημα Έτσι κολλημένος που λένε Όταν είσαι άνθρωπο να ασχολείται με τη δικαιοσύνη Του πολύ κολλημένος άνθρωπος Γι' αυτό Εάν δεν προλάβατε να παντρευτείτε Αποφύγετε τους συγκούνε και τους κολλημένους με τη δικαιοσύνη που ψάχνει με το λογισμό του να δικαιωθεί και αρχίζει να σου παρλάρει για αυτά τα πράγματα και δεν έχει επίκεια μέσα του και είναι τη συγκούνηση με τον πατρευτείτε γιατί τουλάχιστον θα γλιτώσουν οι πνευματικοί από την κρίνια μετά το γάμο διότι ο Θεός λέγει δεν καταργεί της αστημωρίας εξαιτία τις αρετής των πασχόντων αλλά επιβάλλει τα είναι είναι της Των πανούργων ανθρώπων Ναι μεν εσύ μπορεί να δικαιωθεί. Ναι μεν εσύ είσαι, Αλλά αυτός που, αδικ... που αδικεί Θα υποστεί την τιμωρία Ξέρει ο Θεός Για να φέρει το μέτρο Αργεί ο Θεός πολλές φορές Για να μαζώσει δώσει τις προϋποθέσεις να μετανοήσουμε Όσο εμεί το να Και το βολεύουμε τη συνείδησή μας Περισσότερο έρχεται, θα έρθει το κακό Γι' αυτό ας προλάβουμε να μετανοήσουμε Να συντριφτούμε Για να γλιτώσουμε Την οδύνη της τιμωρίας Που μπορεί να μην την αντέξουμε Όχι γιατί δεν είναι στα μέτρα μας να την αντέξουμε Δεν μπορεί να μην την αντέξει ο εγωισμός μας Ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι πάνω από τις δυνάμεις μας Αλλά μπορεί εμείς να το ζήσουμε ότι είναι πάνω από τι δυνάμεις μας Γιατί είμαστε εγωιστές Δεν θέλουμε να πούμε το ήμαρτο Διότι λέγει, αν γίνονται ενδοξότεροι όσοι υποφέρουν από του κακοβούλου, αυτό δεν οφείλεται στην πρόθεση των κακοβούλων. Λέει, διότι αν γίνονται ενδοξότεροι όσοι υποφέρουν από του κακοβούλου, αυτό δεν οφείλεται στην πρόθεση των κακοβούλων. Αλλά είναι στην καρτερία, στην, αλλά στην καρτερία εκείνων που πάσχολ. Διατούτου. Διε εκείνους με εντακτοποιούνται και προετοιμάζονται τα βραβεία της του, Δι αυτούς δε ετιμωρίε της πονηρίας των Σου αφαίρεσαν τα χρήματα Λέγε δεστε ευαγγελικά Ο Άγιος Χρυζόστομος πως τοποθετεί Αυτή την αίσθηση, πραγματικότητα δεν μας αδικεί κανείς Και πως οφείλουμε να τοποθετούμε θα τα αδικούμαστε Ναι λοιπόν Σου αφήρεσαν τα χρήματα Λέγε, γυμνό ευγήκα από την κοιλία της μητρό μου, γυμνό και θα απέλθω. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό. Δεν εφέραμε τίποτα ει τον κόσμο, που είναι φανερό ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας Και είναι φανερό ότι δεν υπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας Σε κακολόγησαν και σε περιέλυσαν μια του τους ορισμένοι Να ενθυμηθείς το λόγο εκείνων που λέει η σε εσά, Όταν όλοι οι άνθρωποι Λέγουν καλά λόγια Δια εσάς Εμείς το κάναμε και αρετή Το να λέγουν καλά λόγια εμά. Είναι οδύνη Τελικά Ερχόμαστε πολλές φορές σε μια απορία Πιστεύουμε στο λόγο του Θεού Πιστεύουμε στον Ευαγγελικό Λόγο Δεν πιστεύουμε Και δεν τον ξέρουμε κιόλα. Εμείς νομίζουμε δυο πραγματάκια είναι, Να κάνουμε προσεφούλα μας Να κοινωνίσουμε Τραλαλα τραλαλα Και να μας βλέπουμε σε αυτό Να εκπληρωθούν οι στόχοι μας Και τα όνειρά μας Αν πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, Αυτός είναι Πιστεύουμε λοιπόν ότι ναι Οδύνητο να μας επαινούν οι άνθρωποι Εμείς επιδιώχουμε τους επένους Θεωρούμε οδύνη να μας κατηγορούν οι άνθρωποι. και να χαίρετε τότε και να γάλεστε όταν λέγουν αντίου σα λόγια κακά σε εξόρισαν μακριά σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα και αν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα έχεις εντολή να θεωρείς όλην την γήν ω ξένη εάν αυτό το συνειδητοποιούσαμε που λέει ο λόγος του Κύριου μας να έχουμε όλην την γη ως ξένη. Θα μας ελευθέρουνε και από πολλούς ισμούς και να σε ο εθνικισμός Αλλά θα μας έφερε σωστότερη τοποθέτηση και αγάπη και τιμή Την οποία οφείλουμε εις τον χώρο ο οποίος μας φιλοξενεί Αλλά θα διαπιστώνουμε όμως ότι παρόλο που μας φιλοξενεί ο χώρος και τον τιμούμε Και το θερούμε δώρο του θέτου και το Ταυτόχρονα όμως είναι και ξένη γη για μας Μήπως περιέπεσες εις βαριάν ασθένεια, Υπέ εκείνον το Αποστολικό Όσον ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται Τόσον ο εσωτερικός ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα Μήπως υπέστη κανείς βίαιων θάνατων Σκέψου τον Ιωάννη και την κεφαλή του που απεκόπησε ο δεσμοτήριον και μετεφέρθη επί δίσκου και δόθη ο σαμιβής των χωρών της πόρνης σκέψου τα σαμιβάς που σε περιμένουν διότι όλα αυτά τα παθήματα όταν άδικα γίνονται από εκείνον εναντίον άλλο και τα αμαρτήματα λύνουν και τη δικαιοσύνη φέρουν τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος τη ωφέλειας εις αυτούς που τα υποφέρουν με γενναιότητα ασφαλώς βεβαίως, θα λέει κανείς και τι θα γίνει να κάτσουμε να δικούμε Έχω δουλειά, ζω στην κοινωνία. Άλλο κανεί να αντιμετωπίσει με υπομονή μια αδικία που δεν μπορεί να αποφύγει και άλλο κανεί να μην προστατεύει τον εαυτό του. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τα συμφέροντά μας γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τον άνθρωπον που έρχεται να μας αδικήσει. Γιατί αν αφήναμε τον εαυτό μας ω αντικείμενο εκμετάλλευση από τον άλλον, όχι μόνο κακό θα γίνεται στον άλλον, αλλά θα έδειχνε και έλλειψη σεβασμού στον εαυτό μας αλλά θα έδειχνε και μια άρρωστη πνευματική διάθεση ότι σώνει και καλά να γίνουμε μάρτυρες με το να γίνουμε υποκείμενα αδικίες από τον άλλο πράγμα το οποίο θα έκρυβε και ψυχολογικών νόσημα και αναπηρία όταν όμως παρόλο που προστατεύει τον εαυτό σου παρόλο που σέβεσαι τον εαυτό σου και παρά την προσπάθειά σου αδικίθηκες τότε πραγματικά ζες τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορεί κανείς να κατηγορείς ο χριστιανών ως καρπαζου πράκτορα δεν εννοούμε κάτι τέτοιο και έξυπνος θα είσαι και ευθυής θα είσαι σεβόμενος και τον εαυτό σου και τον άλλον αλλά αν παρελπίδα και παρά την προσπάθειά σου, χωρίς να έχεις εμμονή και να θεοποιείς την περιουσία σου, την φήμη σου και τα δικαιά σου, σου γίνεται η αδικία τότε. με έναν τρόπο τέτοιο, πνευματικό, με υπομονή και με πίστη στον Θεό. Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε η ασθένεια και η δικημασία ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερον όλων δει δηλαδή ο θάνατος βλάπτουν τους πάσχοντας μάλλον δε τους ωφελούν περισσότερον από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται διότι δηλαδή εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερον Αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουνταν επανόρθωτα Είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά Δεν αδικεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος που μοιχεύει Αρνείται το μυστήριο του γάμου Αρνείται το μυστήριο της σχέσης εκκλησίας και Χριστού Προσβάλλει το ίδιο το σώμα του Χριστού Αδειάζει τον εαυτόν του νεκρώνει την ψυχήν του Δεν αδικεί ο άνθρωπος Ο οποίος γίνεται πλεονέκτη Και κλέπτης Μα Κλέβεις ο συνάνθρωπό σου Σημαίνει τι Εβάνες πάνω από το πρόσωπο Τα πράγματα Εβάνες πάνω από τον άνθρωπο και τον Θεό Την εμπαθή σου διάθεση Να έχει πολλά πράγματα δηλαδή αρνείσαι τη σχέση και επιλέγει τα αντικείμενα δηλαδή είσαι καταδικασμένο στην κόλαση της μοναξιάς σου γιατί δεν πιστεύεις στον θεόν δεν εμπιστεύεσαι την πρόνο του Θεού η ανασφάλειά σου η μειονεξία σου η συνήθειά σου σε οδηγεί στην κλοπή και στην πλεονεξιά με αυτό λοιπόν των τρόπων ποιος αδικείται αυτός που κλέπτεται ή αυτός που κλέβει Αδικείται ασφαλώ αυτό που κλέβει γιατί διώχνει από την καρδιά του τον Χριστό, και άλλο καθορίζει τη ζωή του και τι συνεργέ του, ο αντικείμενο. Διότι ποιο μπορεί να γίνει αφιλιότερο από τον Κάι ο οποίο έδειξε αυτή τη συμπεριφορά προ τον αδελφό του, δε ελληνότερον από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία απικεφάλισε τον Ιωάννη, δε από του αδελφού του Ιωσήφ, οι οποίοι τον εδίωξαν και τον επόλυσαν ει ξένη γην τι είδε από τον διάβολο ο οποίος επροξένεις τόσα κακά στον Ιόβ, διότι όχι μόνο για τα άλλα αλλά και δι' αυτά θα τιμωρηθεί όχι με τα τη τιμωρίας Ιδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα πως σε ότι όχι μόνο καμία ζημιά δεν παθαίνουμε υβριζόμενο από τους εχθρούς των αλλά και το κάθε τη στρέφεται εναντίον τη κεφαλή των κακοβούλων διότι επειδή ούτε ο πλούτος ούτε το να είσαι ελεύθερος ούτε το να κατοικήσεις την πατρίδα σου ούτε τα άλλα όσα ανέφερε είναι αρετέ του ανθρώπου αλλά τα κατορθώματα της ψυχής είναι εύλογο λοιπόν όταν η βλάβη επέρχεται σε αυτά να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου τι λοιπόν συμβαίνει αν ζημιωθεί κανείς εις αυτήν την φιλοσοφία της ψυχής αυτή είναι η ζήμια λοιπόν η φιλοσοφία της ψυχής η σοφία της ψυχής η εσωτερική στάση ερωτήσεις <σχελίου> Θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, αλλά μαζέψε και ερωτήσεις γιατί σας πήραμε μονότερμα και η ώρα πέρασε Λίγη αρχή από ερωτήσει, και αν θέλετε, οι ερωτήσει για αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό πρακτικά γιατί, και για την επόμενη φορά. Λέγε δεσπέρα. ότι Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συζήτηση. Γι' αυτό έπειτα για να δει και το πρόσωπο. Δεν θυμάμαι πότε το είπα και τι εννοούσα. Προφανώ, ίσω νόμαστε ή όλοι τίποτα, με την έννοια ότι τον πόθο μα να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Okay. Δηλώνει τον πόθο μα. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ατεμίζοντας φανίσεις την ευρώτητά του. και έχοντας επίγνωση για αυτό που τους συμβαίνει μέσα. Βλέγοντας και έχοντας εμπίγνωση για αυτό που τους Επανάλαβε γιατί χάθηκα λίγο. Όταν ο άνθρωπος ατεμίζει την ευρώτητά του δηλαδή, και βλέπει ότι είναι πεθαμένος γραφείο και γραφείο κυδιών αυτό το πένθος πως αντέχετε; πως μπορεί να το κουματάρει που τον οφεί μια πέντιδα κατάσταση αν αυτό το πένθος έχει να κάνει με την προσωπική μας κατάντια Αντέχετε μόνο με τη μετάνοια Αντέχετε μόνο με την ελπίδα προς τον Θεό αν δεν αντέχεται έχει πρόβλημα ο άνθρωπος δεν πιστεύει στο σταυρό του Χριστού και θέλει να δικαιωθεί με τα δικά του έργα και όχι με την αγάπη του Θεού η μετάνια έχει πόνο αλλά έχει και χαρά έχει θλίψη αλλά έχει και ελπίδα όταν είναι μόνο θλίψη είναι μια εγωιστική πράξη που λέμε πως το έκανα βρε παιδί με εγώ να είμαι τέτοιο. και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό μα δικαίωνε είναι ο σταυρός του Χριστού τα δικά μας έργα καταλάβατε έχει να κάνει λοιπόν με την πίστη μας εις το σταυρό του Χριστού και έχει να κάνει με τη μετάνοια τη γνησία μετανοία Και ακόμη κάτι ε, ο Ιώβ δηλαδή όταν του συνέβαιναν όλα αυτά μέσα του αισθανόταν χαρά όχι ασφαλώς πόνο αλλά είχε πνευματική χαρά η οποία γεννάται μέσα από τον πόνο ήταν ένα μίγμα αν θέλετε είχε κάτι παραπάνω από χαρά είχε ζωή είχε ποιότητα ζωής είχε την προσδοκία και την ελπίδες στον Θεό πρέπει να διακρίνουμε τον πνευματικό με τον ψυχικό πόνο ποιος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πώνεσαι που του κλέψα την περιουσία ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν που έχασε το παιδί του αλλά υπάρχει και ο πνευματικός πόνος η απελπίση ότι χάθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει πλέον ζωή υπάρχει όμως και πνευματική χαρά η ελπίδα εις τη μέλουσαν ζωή Δεν κατάλαβα Ε, τελείωσε εδώ από το τελείωσα δεν, τελείω, δεν τελείωσε η κυρία ε, Δηλαδή τώρα Αν κατάλαβα καλά γιατί μπορεί και να μην κατάλαβα ε, Περιμένουμε την άλλη ζωή Όχι Την περιμένουμε και τη ζούμε και από τώρα Αν ζούμε από τώρα Βλέπουμε ότι όλα είναι εφανέρωση και αποκάλυψη Χριστού Και ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο του Τα το αποκαλύπτεται κάτι άλλο δυνατότερο Είχε. Ανάλογο με τη σταθερότητα την εσωτερική και την εκρίση του ανθρώπου. εννοείται. Τι έγινε, έγινε τίποτα? Έχει. Τι, που αγκαλιάστηκαν, έπρεπε να το δαγκάσεις? <laughs> <Σ>, πώς? <laughs> δεν συλλειτουργείς, Δεν είναι τα συλλειτουργία αυτό? Έχει. Όχι. <laughs> Σαφώς. Ίσως να έχουν γκρινιάρα γυναίκα και θέλουν κάπου να εκτονωθούν. <laughs> Άσχετο. <laughs> Άσχετο. Μπορεί να υπάρχει ένας υπερβάλλον ζυλος ού επίγνωση, που... Ναι της Δεν παρενέβει κάτι τις οικονομικές συνόδου, ούτε κανένα δόγμα παρε... παρενέβη Κανείς, ούτε υπήρχε καμία εκτροπή από καμιά απόφαση συνόδου υπήρχε μια Ποια Υπήρχε μια προσβολή Πώ υπήρχε η προσβολή. Δεν υπήρχε. Όχι. Δεν είχε μια Πώ, πατέχουν... Ποια είναι η παραχάραξη συγκεκριμένα, ποια είναι η παρα... Ποια ήταν η παραχάραξη. Οι άγιοι μας δεν να θετικούς, ο Γέρα γερο, ο Γέροντα ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Παΐσιος αναφέρθηκε καταρχήν να ξεκαθαρίζουμε και, και βάση αυτό που είπαμε. Κανεί δεν πήραν την ορθοδοξία αν την την προσβάλλω στην καθημερινή μου ζωή αν εγώ είμαι μέσα στην Αρτή και στη χάρη του Θεού κανείς μπορεί να με και επίσης αν είμαι μέσα στη χάρη του Θεού πιστεύω ότι υπάρχει πρόνη του Θεού άλλο σας είπα εγώ για αν εσείς πιστεύετε να είναι ευλογημένο ο να σας εξηγήσω ένα, ένα για να πάρουμε μισήρα λοιπόν όταν λέμε ότι ο άνθρωπος Κανέ, κανένα μπορεί να το δική αν δεν ο άνθρωπο τον εαυτό του. Όταν ποιο το πνευματικό λόγο. Το Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που συναντήθηκα, με μάλιστα. Ωραία. Εγώ θα πάρα πολύ σε Γιατί δεν Μιλήσανε, δεν αλλάξε κάτι από το δόγμα Αν άνθρωποι του και αυτή Α Ο Κύριος μας Ο δεν αυτό, αυτή θέλω να μια και τώρα δεν θα σου... Όχι, Λοιπόν, το λοιπόν είναι... να ολοκληρώσουμε, ένα έναν ένα τα πάρουμε. <χωρίζει> Α, πήρα εγώ την ή κοπέλα, κοπέλα εμένα, ένα, ένα. <χωρίζει> Καταρχή, δεν κανένα σαν να, νομίζω ότι υπάρχει ένταση και δεν υπάρχει αγάπη. Καταρχήν, εγώ θα. Ε, αν, αν είναι ζωντάνια, Αν είναι αν εμπάθεια, όχι. Αν είναι ένταση, κρύβω. Εμπάθεια, όχι. Αν κρύβω. Λοιπόν, κρύβει... μπάθια, να εξηγήσουμε, ναι, εφόσον το θέσετε το ερώτημα. Λοιπόν. Όποιαδήποτε κίνηση αν κάνει ο πατριάρχης ο οποιοσδήποτε πατριάρχης δεν μπορεί να δικήσει στην ψυχή μου αν εγώ δεν εγώ δεν αδικώ τον εαυτό μου είτε είμαι πατριάρχης είτε είμαι ε αυτός μπορεί να δικήσει δεν αδικεί εμένα αυτός μπορεί να δικήσει τον εαυτό του ίσως δεν αδικεί εμένα Εσύ... Ναι, δεν χάρηκα. Που οφείλεται. Τώρα πιάνει τα κινητά δεν ξέρω. Αυτό που είδε μου άρεσε σαν εικόνα. Πού τα ξέρω. Εγώ δεν. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Ξέρετε, θεωρώ ότι αυτό ο ζήλο. Να, να ελέγχουμε και να προβάλλουμε το κακό του άλλου κρύβει έλλειψη προσωπική δική μα. Να με συγχωρέσετε. Λοιπόν, θα... γι' αυτό είναι και μια κατακριτικότητα το να αποφασίζω ότι έχει άλλο στο νου του, όταν εγώ δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου όταν δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου συγκεκριμένα, όταν βάζω εγώ την υποψία ότι υπάρχει μια στενοβουλία για λόγους πολιτικούς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κατάκριση. Και κακός λογισμός. Αντί τη στιγμή που το δόγμα δεν παραχαράσεται, από τη στιγμή που φαίνεται μια εικόνα αγάπης ως οφείλουμεν, ως χριστιανοί, που λέγει ο Κύριος μας να αγαπούμε τους εχθρούς μας, που το περιεχόμενο, αν δεν διαβάζουμε τη γραφή του Κυρίου μας, η ουσία της αρχιερατικής τους προσευχής ήταν να πάντες εν ενότητα και εμείς καταλυζόμαστε με την ενότητα τότε το διαβόλο λατρεύουμε και οχεί το Χριστό. Είπε... Μην απομονώνουμε κουβέντες του γεωροπαίσιου αν δεν τις εντάξουμε στον χρόνο και τον τρόπο που τις είπε αυτή είναι η αρρώστια μας να παίρνουμε την κουβέντα του καθενός να την απομονώνουμε και να την ερμηνεύουμε σύγχρονη διάθεσή μας εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι ο Κύριος μας όταν προσευχήθηκε πριν το πάθος αυτό ήταν το περιεχόμενο της προσευχής του είναι απάντες εν όση, η ενότητα Χαρά μου είναι να δώσει ο Θεός την να ενωθούμε στο όνομα της αλήθειας και όχι της παραχάραξης αλήθειας. Αν δεν παραχαραχθεί το δόγμα και διαφυλαχθεί η ενότητα, θα είναι η μεγαλύτερη ευλογία του, σε να υπάρχει ενότητα. Μπορείτε να μα πείτε μπορεί να γίνει αυτό. Ε τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω μου καλό να γίνει, ο Θεό το ξέρει. Αρκεί να με διαφυλαχθεί η Τι να σου πω, Αυτό δεν είναι λάθος να είναι χωρισμένη σε εκκλησίε, Δεν ξέρω, εσεί τι λέτε. Λοιπόν, μερικέ ανακοινώσει, σημαντικέ σα παρακαλώ. Μία ανακοίνωση. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία προ Παρασκευή, η ορτή του Αγίου Ελευθερίου. Την Κυριακή, 7 η ώρα.